για την αγορά χαλκού Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης Η απόφαση να προσεγγίσουμε την τέχνη από τη γωνιά εκείνη όπου η τέχνη εκπίπτει δίχως υπόλοιπο σε εμπόρευμα, ενέχει ένα κίνδυνο. Εάν δεν μπορέσουμε να ξεμοντάρουμε μια λειτουργία και περιοριστούμε να καταγγείλουμε ένα φαινόμενο, τότε πολύ σύντομα οι εκπομπές αυτές θα θυμίζουν τους τηλεοπτικού ευαγγελιστές οι οποίοι καταρώνται τον διάβολο και το ξεμοντάρισμα με τη σειρά του πρέπει να κλιμακώνεται, διότι όλα εκείνα τα οποία οδηγούν την τέχνη στην μετάλλαξή της και εν συνεχεία στην υποκατάστασή της από κάτι που της μοιάζει αλλά δεν είναι, σε πολύ μικρό βαθμό μπορούν να εντοπιστούν και να αναλυθούν όσο παραμένουμε εντός του πεδίου της τέχνης. Τα περισσότερα και τα σπουδαιότερα, όπως το ξανάπαμε, εκδραματίζονται πιο έξω και δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες με βάση τις οποίες η τέχνη αναγκαστικά προσαρμόζεται προσαρμόζεται στο ψεύτισμά Είναι πιο φανερό αν επιλέξουμε αυτή τη φορά την πιο απόκριφη τέχνη. Αυτή που σπανίως θεωρείται τέχνη αλλά που είναι και μάλιστα με τη βαθύτερη σημασία της τέχνης. Την τέχνη της ανάγνωσης. Την τέχνη εκείνη για την οποία ο Νίτσε έλεγε πως είναι η μόνη που θυμίζει την τέχνη χρυσοχώου. Πρέπει να εκτιλίσσεται αργά, προσεκτικά, σε ρυθμό λέντο, η τέχνη η οποία περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό παιδαγωγικής λειτουργίας και η οποία άλλωστε συνάπτεται και στενότερα με την παιδεία, με την απλή εκπαίδευση καταρχάς. Έτσι, εάν ασχοληθούμε λιγάκι με την τέχνη της ανάγνωσης, ε, θα δούμε ότι πολλά απόσα την επικαθορίζουν, απόσα αυτή τη στιγμή την έχουν εξαθλιώσει, έχουν συμβεί και έχουν ολοκληρωθεί, πριν καν αρχίσουμε να συζητάμε περί Και όσο πιο απόμακρό είναι το παράδειγμα που θα διαλέξουμε, όσο πιο παράξενο ακουστεί, τόσο πιο κοντινό είναι στην ουσία του προβλήματος. Να δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα στο λεωφορείο. Δεν εννοώ σχολικά βιβλία, πάντω διάβαζα. Όρθιος φυσικά, διότι ω γνωστόν έπρεπε να παραχωρούμε τη θέση μα και αν υπήρχαν κάποιε ήταν διαναπήρου και πρόσωπα χρήζοντα βοηθείας, κατηγορία στην οποία τώρα μόλι κατάφερα να πλασαριστώ. Ε, όταν καθόμουν, καθόμουν το πολύ πολύ σε εκείνη τη μηχανή που είχαν τα λεωφορεία μπροστά και η οποία ήταν υπερβολικά ζεστή, πράγμα στο οποίο μπορεί να οφείλεται και η θέρμη μου για τη λογοτεχνία. Αλλά. Εν πάση περιπτώσει διάβαζα, και όχι επειδή ε, με το λεωφορείο ταξίδευε κάποιο άγημα από την Οξφόρδη, ε, το οποίο ευλαβικά τηρούσε σιωπή ώστε να μελετήσω, αλλά επειδή το είδο του κοινωνικού θορύβου που υπήρχε γύρω, επέτρεπε την ανάγνωση. Ήταν δυνατόν να συγκεντρωθείς και δίπλα σου οι άνθρωποι να μιλάνε για τις επικείμενε εκλογές ή για τα βάσανά του να συνομιλούν ενώ ήταν επίσης δυνατόν το ρυθμό της ανάγνωσης να τον διακόψει ένα φρενάρισμα ή ένα ατύχημα ή ένα σκαυγάς όλα αυτά δεν εμπόδιζαν καθόλου το να κατασκευάζεις ένα όρηγμα ησυχία πούμε και συγκέντρωση και να αποσπάσαι και μάλιστα να αποσπάσαι με ήσυχη τη συνείδησή σου διότι αν κάτι αληθινά ενδιαφέρον συνέβαινε τότε θα εγκοινωνιζόσουν αμέσω. Ήταν λογικό. Ε, λοιπόν, αυτή η συνθήκη, την οποία θεωρώ μία ουσιαστική αλληγορία της περίφημης διάκρισης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Αυτή τη στιγμή, το είδος του θορύβου που παράγεται στα δημόσια μέσα μεταφοράς, τα ταξί είναι άλλη εκδοχή θορύβου, για την οποία δεν θα μίλησω για να μην εκνευριστούμε, το είδος του θορύβου που παράγεται βρίσκεται ακριβώς πάνω στο εξαλειφθέν όριο δημοσίου και ιδιωτικού. Και το απόλυτο παραδείγμα είναι τα κινητά. δεν βρίσκεσαι πια μέσα σε μια κοινωνία, βρίσκεσαι μέσα σε ένα συνοθήλευμα μοναχικών ανθρώπων οι οποίοι στεντορίως ανακοινώνουν την ιδιωτική του ζωή ή εξομολογούνται. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι πιθανότατα όλη η λυρική τέχνη είναι ένα είδος παραταταμένης εξομολόγησης, θα αντιληφθεί τον βαθύτερο ίσως λόγο για τον οποίο πολύ δύσκολα θα έγραφε κανείς λυρική ποιήση σήμερα. Επειδή εξομολογούνται φωναχτά, ναι, καταρχήν γι' αυτό. Επειδή σε κάνουν ένα είδος ακουστικού μπανιστριτζία θελάσσου. Με αποτέλεσμα δεν μπορείς να κλιμακώσεις τους ήχους και να τους αξιολογήσεις. Ακούς τα πάντα αδιακρίτω σαν να σου το αποπέδι του μεγάλου αδερφού. Και ταυτοχρόνως όποιο μπει στον κόπο θα παρατηρήσει ότι την ίδια ακριβώς στιγμή που υποτίθεται ότι τα μοιχιότερα, τα πλέον ιδιωτικά, ανακοινώνονται εφθαρσώς, τίποτα αυθεντικό δεν λέγεται. Ο κοινωνικός διάλογος ήταν αυθεντικός. Τσακώνονταν, σύμφωνη, διαφωνούσαν. Εντάξει, έλεγε ο καθένας απόψεις που δεν ήσαν δάκια το αποκορύφωμα της φιλοσοφικής επεξεργασία, δεδομένου ότι ω γνωστόν ο Βιντιγενστάιν δεν κυκλοφορούσε με λεωφορείο. Από την άλλη μεριά όμως, ένας κόκος αληθινού ενδιαφέροντος παρισέφριε πάντοτε και γύρω από αυτόν οργάνωνε ακόμη και την πιο κοινότοπη δημιουργία. Ενώ τώρα, το αντίθετο, ένα είδο κοκορομαχίας λεκτικής ας πούμε, ένα φούσκωμα σαν του Διάνου, λεκτικό, κρύβει την απόλυτη ένδυα ή ασδήποτε προσωπικής σκέψης. Στην πραγματικότητα, εκείνο που γίνεται είναι αναμετάδοση των κλισέ, των πάνελ και των reality μέσα από το ιδιωτικό κανάλι καθενός. Και για να συμπληρώσουμε αυτό το τρίγωνο της ακολασίας, στην τρίτη κορυφή είναι καταφανές ότι οι άνθρωποι που κατά αυτόν τον τρόπο εξομολογούνται στεντορίως, αλλά εξομολογούνται κάτι που απορρέει από το κενό όπου κάποτε υπήρχε η ψυχή τους, αισθάνονται οριστικά μόνοι, όχι μόνοι με τον τρόπο που κάποιος είναι μοναχικός, αλλά μόνοι με τον τρόπο που κάποιος είναι μόνος στον Κουαντανάμου. Μόνοι σε ένα κανάλι μεταλλικό, ας πούμε, πράγμα το οποίο εκδηλώνεται και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή συμπεριφοράς τους. Ο τρόπος με τον οποίο οδηγούν στους δρόμους, προφανώς προϋποθέτει ότι από το σκληρό δίσκο τους έχει διαγραφεί η κοινωνία, έχει διαγραφεί η ύπαρξη ή ουδήποτε άλλου. Αυτή λοιπόν η συνθήκη ανατροπής της κοινωνικότητας αυτή η παραγωγή ενός απεγνωσμένου κοινότοπου, βιομηχανικού θα λέγαμε θορύβου που αναμεταδίδεται από χιλιάδες χίλοι παρεμποδίζει οποιαδήποτε εκδοχή συγκέντρωσης, ησυχίας, διαχωρισμού σου από αυτόν με τον οποίο επικοινωνούσες ούτε επικοινωνείται ούτε ξεχωρίζεται Πολτοποιήστε! Η ανάγνωση είναι η εσωτερικευμένη κατάσταση αυτής της συγκέντρωσης. Είναι η εσωτερικευμένη συνθήκη αυτού του ορίγματο ησυχία μέσα στον κοινωνικό θόρυβο, που μπορεί μετά να γίνει από όρυγμα μήτρα, να αγωνιμοποιήσει μέσα της τα κοινωνικά δεδομένα και να σε γεννήσει οριμότερο, μην μπορώντας να κυοφορηθεί δεν μπορείς και να γεννηθείς. Κυκλοφορείς σαν ζόμπι και καταναλώνεις φυσικά διαβάσματα προορισμένα για ζόμπι. Η πιο σύγχρονη και θαυμαστή πεζογραφία μας είναι αυτή ακριβώς η πεζογραφία η για τηλεοπτικούς νεκροζώντανους, για ένα είδος μαζικοποιημένου ζόμπι το οποίο έχει εξαπολυθεί στους δρόμους παριστάνοντας αυτό που δεν είναι, το άτομο και μάλιστα το κοινωνικό άτομο. Και αυτό πάλι δεν είναι μια καταγγελία. Έχει νόημα μόνο αν το καταλάβουμε σαν το ξεμοντάρισμα ενός μηχανισμού. Γιατί ποτέ δεν θα καταλάβουμε πότε στα αλήθεια κατεστράφει η ακοή και η νόησή μα, αν δεν απλωθούμε σε αυτό το υποτυπόδες επίπεδο, εκεί όπου χτυπάνε τα κινητά εκεί όπου ο δημόσιος χώρος, ο χώρος όπου οι άνθρωποι πολιτεύονταν με όλους τους δυνατούς τρόπους και ένας από τους τρόπους να πολιτεύεσαι βεβαίως είναι και το να παράγεις τέχνη ή να διαβάζεις, εκεί λοιπόν τώρα έχει πέσει η ταφόπλακα ενός ετυματζίδικου είδους ψευδοτέχνης. Δείτε στους σταθμούς των τρένων. Για ένα μεγάλο διάστημα ο αέρας που ανασέναμε είχε πουληθεί και η αναμονή δεν μπορούσε πια να είναι η ελεύθερη εκείνη διαδικασία ακρόασης ή συνειρμών ή απλή εγκαρτέρησης. Ήτανε το σημείο εκείνο όπου παγιδευμένος σε δόκανο έπρεπε υποχρεωτικά να καταναλώνεις ένα είδος μουσικής που δεν ενδιέφερε κανέναν και επομένως δεν ήταν μουσική. Εάν βέβαια το επεκτείνουμε αυτό, θα φτάσουμε σε ακρότητε, οι οποίες ακούγονται παρακινδυνευμένες αλλά τις οποίες δεν θα ρίχνα και καλά στον κάλαθα των αχρήστων. Θα έλεγα δηλαδή ότι ακόμη και η στάση με την οποία διαβάζει κανεί παίζει ρόλο. Μερικά σύγχρονα μυθιστορήματα με είναι τόσο κοπιαστικά ώστε εάν διαβάζαμε όπως οι αρχαίοι τότε θα είχαμε απαλλαγή για τον απλό λόγο ότι στα δύο λεπτά θα είχαμε καταρρεύσει από την ευνίδια υπνηλία.